Στο όνομα του πατρό και του ήρου του τα το γυμνέματο. Βασιλεύχουρανη παράκλειτη, το πνεύμα τη αληθία παρόν. Και τα πάντα πληρώνει, τη αυρό των αγαθών και τη ζωή σχοληγό, και σκύνου, όλων ημίνα. Και καθάρισουν όμω ο παση κοιλίδα και όσων αγαθά τη ψυχάσιμου. Καλή χρονιά να έχουμε. Είχα έναν προβληματισμό. Τι να πούμε σήμερα. Και το πέδευα βαχθές, το πέδευα όλη τη μέρα, χάσα τον ύπνο μου. Και λέει, δεν μου έρχονταν τίποτα. Αλλά πάντα καρφωνώ, μου στο... καρφωνώ στο μυαλό μου μια έννοια. Λέω, πολύ συνηθισμένη είναι, μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική. Και τον τελευταίο καιρό, όπου και αν διάβαζα, πήγαινε εκεί, σε αυτό το θέμα. Και έβλεπα πόσο σημαντική ήταν κατά, του, κατά την πείρα των πατέρων μας, αυτή η κατάσταση στην πνευματική ορίμανση των ανθρώπου. Και αυτό έχει να κάνει με την αγάπη προ του εχθρού. Είναι κάποιε δυνατέ έννοιε, κάποια ευαγγελικά λόγια τα οποία μας φαίνονται τόσο μακρινά από εμάς που τη βάζουμε στην πάντα. Λέμε εντάξει, αγάπη για τους εχθούς, το ξέρουμε όλοι αυτό, αλλά δεν θέλει κανείς να ανακατευτεί με αυτή την έννοια. Του φαίνεται πολύ μακρινή ή πολύ σκληρή. Και περιορίζουμε <κυρί> την πνευματική μας οπτική μόνο σε αυτά που μπορούν να γίνουν ανεκτά στη συνείδησή μας και στο νου μας και δεν πάμε παραπέρα και μάλιστα αυτό οφείλεται και στο γεγονό ότι ζούμε την πνευματική διάσταση της ύπαρξής μας ψυχολογικά και όχι οντολογικά τι σημαίνει αυτό ψυχολογικά δηλαδή προσπαθούμε να δομήσουμε έτσι τη ζωή μας και την πνευματική μας πορεία ούτως ώστε να είναι κάτι που υπακούει στην ατομική ηθική του καθενός μας είτε μας κάνει να αισθανόμαστε καλά και δεν μας ενδιαφέρει να ζήσουμε με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να ξεπεραστεί ο θάνατος δηλαδή θέλουμε έναν τρόπο ζωής που να περιορίζεται στα χρονικά όρια, στον ιστορικό μας χρόνο. Δεν θέλουμε μια πρόταση ζωής που ασφαλώς αφορά τον ιστορικό μας χρόνο, αλλά και τον ξεπερνάει. Και αυτό έχει να κάνει με αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, έχουμε μπερδέψει την πνευματική ζωή με την ηθική ζωή. Μια ηθική που είναι, επαναλαμβάνομαι, διωμημένη στο δικό μας λόγο, όχι στο λόγο του Θεού. Και έτσι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάει παραπέρα. Και αυτό οφείλεται όχι γιατί ο άνθρωπος δεν είναι εξυπνός. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ικανότητα τη εξυπνάδας μας. Αλλά έχει να κάνει με τους εσωτερικούς μας ορίζοντες. Έχει να κάνει με την εσωτερική μας ζωή. Έχει να κάνει πόσο ανήσυχοι είμαστε. Λέει ο Κύριος, οι εμείς ζητούνται σε βρήσου συγχάρη. Ο Κύριος μας θέλει να ζητούμε. Και αυτός που αναζητεί λέει θα βρει χάρη. Δεν υπάρχει τέτοιο άνοιγμα μέσα μας. Είμαστε περιορισμένοι. Δεν έχουμε ορίζοντες. Και κατά αυτή την έννοια, λοιπόν, αυτά είναι ακατάληπτα. Και όσα κατάλοιπε μα είναι αδιά. Και επειδή αυτά δεν γίνονται καταληπτά με το μα, αλλά με το άγιο πνεύμα. το διαβάσαμε, το διαβάσαμε και χθε στην Εκκλησία που αφορά την αγάπη στου εχθρού. Το είπε ο κύριο. Άλλο κύρο έχει κάποια άποψη ενό πατέρα το οποίο μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αλλά ο Λόγος του Εκείνου είναι ξεκάθαρος. Λέει Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν και να κάνετε από τον Θεό αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό ποια ευνοία περιμένετε από τον Θεό και αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν ποια ευνοία περιμένετε απο τον Θεό. Οι αμαρτωλοί δανείζουν στους όμοιους τους και να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρί να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός που είναι καλός ακόμη και με τους αχαρίστους και τους κακούς θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας. Είναι απλό. Λίγο να γυρίσουμε μέσα στην καρδιά μας θα διαπιστώσουμε ότι ποτέ δεν δομήσαμε τη ζωή μας σε αυτό το λόγο. Η ζωή πώς είναι δομήμενη, στην έννοια του δικαίου. Μη αδίκησες, θα προστατεύσεις τον εαυτό μου. Θα φροντίσω και εγώ να μην σε αδικήσω. Αυτός είναι σαρκικός ο λόγος. Αυτός είναι ένας λόγος, εντάξει, φυσικός. Αλλά δεν δίνεις για όλη αυτός ο λόγος, δεν είναι κάτω τον θάνατον αυτός ο λόγος. Αυτό που είναι η ουσία της πνευματικής ζωής είναι η οικοδόμησης σχέσης. Η σχέση είναι κάτω τον θάνατο. Αλλά ποια σχέση, όχι η σχέση που είναι οικοδομημένη σε αυτή την έννοια της δικαιοσύνης, αλλά σχέση που είναι οικοδομημένη στο Άγιο Πνεύμα. Και πότε μια σχέση είναι οικοδομημένη στο Άγιο Πνεύμα, όταν περιέχει την αγάπη προς εχθρού. Δεν υπάρχει πιο σκανδαλιστικός λόγος από αυτό, αλλά και πιο αποκαλυπτικός λόγος από αυτό. Γιατί... Όταν λέει ο Κύριος να αγαπώ τους εχθρούς μου, αυτό με σκαθαλίζει, λέει «Τι λες τώρα, μα είναι δυνατόν, με αδικούν, με προσβάλλουν, δεν πρέπει να προστατεύσουν τον εαυτό μου». Και είναι ταυτόχρονα αποκαλυπτικός γιατί φανερώνει την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής. Η ποιότητα της πνευματικής μας ζωής δεν κρίνεται με τους φίλους μας, δεν κρίνεται με αυτούς που μας φέρονται καλά, Ούτε με τις γονικλισίε μα και τα λάδωτά μα, αλλά πόσο μπορώ να ξεπερώσω και να υπερβώ μέσα μου την αδικία που μου έκανε ο άλλο και να τον αγαπώ. Μα αυτό είναι σκάνδαλο γιατί ξεπερνάει τη λογική. Την ποια λογική, όχι την πραγματική λογική, γιατί αυτή είναι η πραγματική λογική. Την μεταπτωτική είναι η λογική. Και. Είναι σκάνδαλο γιατί δεν επιτυγχάνεται αυτό με τι δικέ μα δυνάμει. Δηλαδή, πού είναι η ιστορία, πού είναι το πρόβλημά μα, και εκεί ακριβώ καθορίζει και την πανιγυρνή κατάσταση. Αν κάποιο σουρθεί και πει, Ναι εντάξει, αλλά αν άλλο σε αδικήσει, δεν πρέπει να αντιδράσεις. και σήμερα υπάρχουν καταπιεσμένοι άνθρωποι και πρέπει να υπάρχουν καταπιεστές που πρέπει να πολεμήσουν του καταπιεστέ. Βία στην βία δηλαδή. Αλλά το πρόβλημα τι είναι εξωτερικό, ή ηθικό το πρόβλημα, είναι πνευματικό το πρόβλημα, ή οικονομικό. Είναι πολιτικό, κοινωνικό ή πνευματικό το ζήτημα. Είναι άλλη ιστορία αυτό το πράγμα. Ή αν είναι πνευματικό πρέπει να θεραπευτεί αυτό. Και μπορεί κάποιο καλό να θεραπευτεί με τη βία. Απλώς το υποτάσεις με τη βία. Δεν το αλλοιώνεις. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Γιατί δεν έχει ξυπνήσει μέσα μας το πρόσωπο που είναι ελευθερία και επίγνωση. Αλλά οι άνθρωποι, χάσαμε το πρόσωπο μας, γίνονται αντικείμενα, γίνεται μάζα, γίνεται αριθμός και γίνεται δύναμη. Και τι υπερισχύει ο δυνατός. Ποια είναι η ουσία της δύναμης, η βία. Ποια είναι η ουσία της αγάπης, είναι η ελευθερία. Λοιπόν, το πώς προσεγγίζει ο άνθρωπος αυτό το λόγο, είναι αποκαλυπτικό της ταυτότητάς του και της πνευματικής του καταστάσεω. Χρειάζεται λοιπόν αυτό να το κάνουμε πιο απλό για να το καταλάβουμε γιατί η ιστορία του άνθρωπου που αμήνεται σε αυτό τον λόγο κρύβει πάρα πολύ μεγάλη υποκρισία ο άνθρωπος που λέει καλά και εγώ θα κάτσω στον Τούρκο να με φάει είναι ο μέγιστο υποκριτής αυτός που λέει αυτήν την ιστορία για ποιον λόγο; λόγο γιατί ο λόγος Πρώτο, γιατί ενώ οτιδήποτε ξέρετε από τον πνευματικό λόγο έρχεται άμεσα να μας αγγίξει και να προβάλλει την προσωπική μας ευθύνης, δραπετεύουμε στη γενικότητα του λόγου αυτού και στην αοριστία Δεν σε ρώτησε κανείς, θα κάνεις μόνο τουρκο, στην προσωπική σου ζωή τι κάνεις. Στον αδελφό σου, στον γείτονά σου, στον φίλο σου, στον σύζυγό σου που σε προσβάλλει, που σε αδική, τι κάνεις εκείνη η άμεση ευθύνη προκειμένου να αποφύγουμε αυτή την άμεση ευθύνη που μας φέρει μπροστά στην ευθύνη τι κάνω στην άμεση μου καθημερινή μου ζωή κάνουμε φιλοσοφία αυτό το πρακτικό λόγο το κάνουμε αοριστολογία για να αποποιηθούμε την προσωπική ευθύνη μπροστά σε αυτό το λόγο που μας προτείνει ο Κύριος μας ένα ζητούμενο είναι αυτό το δεύτερο όμως που κρύβει καλύτερη υποκρισία είναι αλλού εντάξει συμφωνούμε ότι έχεις δίκιο ότι δεν πρέπει να αφαιρθώ στον εχθρό μου να με πολεμήσει. Δεν θα φερθώ στο Βάρβαρο, δεν θα φερθώ στον Τούρκο, δεν θα φερθώ στον κοινωνικό μου καταπιεστή, δεν θα φερθώ στον σύντροφό μου να με καταπίεσει. Γιατί ασφαλώς δεν είναι σωστό να δέχομαι τις επιβουλές του εχθρού χωρίς να αμήνωμαι. Εντάξει, στον αντίπαλον εχθρόν διάβολο γιατί δεν αμηνόμεθα. Στον μεταπτωτικό μας άνθρωπον Τον κακό εαυτό μας Που επιβουλεύει την ύπαρξή μας Την ψυχή μας γιατί να μην νόμεθα Μεγαλύτερος εχθρός Είναι αυτός που μου, μου, μου, μου Καταστρέφει τη σάρκα Ή μου καταστρέφει το πνεύμα Μεγαλύτερος εχθρός Είναι αυτός που μου επιβουλεύει τε τον, τον ιστορικό μου βιολογικών χρόνων Ή την αιώνια μου ύπαρξη Γιατί σε αυτόν Εν δεν αμείνομαι Άρα δεν είναι υποκρισία αυτό. Και όχι μόνο αποκρισία, κρύβει και κάτι άλλο. Ότι η ουσία μου είναι στη σάρκα μου, στον ιστορικό μου χρόνο και όχι στο αιώνιο μου χρόνο. Και άρα, ο σαρκικός άνθρωπο, σαρκικά αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. Και μπαίνω σε αυτήν την σαρκίνη λογική. Πώ μπορώ να αντιληφθώ τα πράγματα, μόνο εν πνεύμα τη Αγίου. Τι προποθέτει την ελευθερία εν το Άγιο πνεύμα. Και θα εξηγήσουμε γιατί προποθέτει την ελευθερία. Οι άνθρωποι χωρίς σε διάφορες κατηγορίες, μπροστά σε αυτόν τον λόγο, των προκλητικό και σκανδαλιστικό. Κάποιο λέει, αλλά είναι τρέλα αυτό, δεν το δέχομαι. Αυτός είναι ο άνθρωπος του πάθους. Ο φυσικός άνθρωπος λέει, εντάξει, το δέχομαι αυτό, αλλά κοίταξε, να βάλουμε και όρια. Ξέρετε τι σημαίνει όρια. Δηλαδή η ζωή μας να είναι εντός ορίων, δηλαδή περιορισμένη. <laughs> Αυτός είναι ένας περιοριστικός λόγος που δεν έχει ελευθερία. Το πνεύμα του Θεού δεν έχει ελευθερία, έχει ελευθερία Δεν έχει περιορισμούς Δηλαδή όπως είναι περιορισμός να σου λέει άλλος, Να, να σε αποτρέπει το να κάνεις αυτό που θέλεις Το ίδιο περιοριστικό είναι και ο λόγος Του συμφέροντος σου Ή της προστασίας των ατομικών σου δικαιωμάτων Ή της βιολογικής σου ύπαρξης, Με αγωνία γιατί αυτό είναι η ταυτότητά σου. Εάν όμω η ταυτότητα μας είναι κάτι άλλο, τότε πραγματικά διαφορετικά. Αν δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι σαρκικοί, αλλά αναγεννημένοι στο Πνεύμα το Άγιο και έχουμε δει τις πραγματικές διαστάσεις της υπάρξεός μας και εκεί μόνο καταλαβαίνει τι σημαίνει πραγματικά κακόν και τι σημαίνει πραγματικά καλόν, σε όλη του την διάσταση τότε ο άνθρωπος αυτός δεν φοβάται τίποτα είναι ανδρίος, είναι ελεύθερος και ο ελεύθερος άνθρωπος εμπνέει ελευθερία ελεύθερος υπαρξιακά είναι αυτός που ε... Έχει ανοιχθεί στο αιώνιο Είναι αυτός που ζητά το αιώνιο Αιώνιος ποιος είναι Είναι ο Θεός Και τι είναι ο Θεός αγάπη Άρα η ελευθερία είναι η αγάπη Εάν ζούμε αυτή την ελευθερία Εμπνεύουμε διαφορετικά τα πράγματα Δηλαδή ξέρετε Μπαίνουμε σε έναν χώρο συναντούμε έναν άνθρωπο και μπορεί Μόνο με τον αέρα του να μας πάσει τα νεύρα Δηλαδή εκπέμπει κάτι δυσάρεστο, κάτι ηλεκτρισμένο, κάτι αρνητικό. Μπαίνει σε κάποιον έτοιμος να το φας και είναι ταπεινός. Του λες μια κουβέντα, μην είναι Του λες έρθει ατάραχο τέλος λυγίζει εσύ. Λοιπόν, έτσι μπορούμε να αλλάξουμε τον εχθρό μας. Αλλά προϋποθέτει να είμαστε πρόσωπα, δηλαδή εραστές του αιωνίου. Όχι τη φθορά, όχι του θανάτου. Είναι μεγάλος εγκλωβισμός μας. Η αντίληψη των δικαιωμάτων μας. Πότε, όταν ζητούμε τα δικαιώματά μας και αφήσαμε το πραγματικό μας δικαίωμα στην πάντα ή είμαστε η πραγματική εχθροί του δικαιωματός μας. Δεν μπορείς να έχεις ένα δικαίωμα ποιο, το να γίνεις Θεός, να το καταστρατηγείς και να προσπαθείς να υπερασπίσει πια δικαιωματά σου, αυτά που σε κάνουν θάνατον, που σε κάνουν σκουλίκι, που σε κάνουν θνητόν. Είναι πνευματικό το ζήτημα. Είναι βαθύτατη η υποκρισία μας. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να διαλεχθεί σε ένα επίπεδο... Εν, αν ένα και να κάνουν δύο... και ποια λύση έχουμε στην πρακτική μας ζωή όταν καθημερινά... Δηλαδή έρχεται κάποιο παιδί και σκανδαλίζεται... και μου λυπάτερ μου, είστε πολύ χαλαρός μαζί μου. Έχω ακούσει άλλους πνευματικούς που βάζουν όρια... που λένε μην πά στο γήπεδο, μην πας εδώ, μην πας εκεί. Και διαπίστωσα... Ότι ο άνθρωπος τρομάζει μπροστά στην ελευθερία Τον οπίζει κάνει αυτό που σε εσύ Με ένα κριτήριο Αυτό που οικοδομεί τη σχέση με τον Θεό Που σε κάνει να αγαπάς τον Χριστό Και ο άνθρωπος θα έχει χάσει πελάχος, δεν ξέρει τι να κάνει Σε καθημερινό επίπεδο έρχονται ζευγάρια και συγκρούνται Και σου λέει πώς να ζήσουμε, πως να πώς να αγαπήσουμε Και τους λες βρέστε τρόπο Δηλαδή τι είναι αμαρτία και τι είναι αμαρτία σου λένε Και τους λένε ότι οικοδομεί της σχέση δεν είναι αμαρτία Ότι προσβάλλει τη σχέση είναι αμαρτία Και δεν ξέρουνε Θέλουμε έτοιμε λύσεις Γιατί δεν είμαστε μέσα μας ξύπνη Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος Έχει συγκρουστεί με την καρδιά του Και έχει παλέψει με την καρδιά του Ζητώντας την αλήθεια Ζητώντας το αιώνιο Μπορεί να βγει από αυτά τα καλούπια Μπορεί πραγματικά να ζει στην του Θεού. Βάσει αυτού λοιπόν θα δούμε και το πνεύμα εδώ του Αγίου Σιλουανού που γιόρταζε πριν λίγες μέρες. Είναι σε δύο άξονες κινείται ο λόγος του. Επιμένει ότι κριτήριο της αληθινής πνευματικής ζωής και ένα κριτήριο που διαφυλάσσει την χάρη του είναι αγάπη προς εχθρούς δεν υπάρχει άλλος λόγος. Έχει κεντρική αξία αγάπη το έχουμε περιοθεριοποιήσει, η Εκκλησία φαίνεται αν ζει μέσα στην πνοή του Θεού και από αυτόν τον λόγο. Αφήστε τα άλλα. Είναι κύριο, είναι κυρίαρχο, η αγάπη προς τους Τότε φαίνεται αν έχουμε τη χάρη του Θεού ή όχι. Αν τώρα εμείς μιζεριάζουμε, μια δίκησε, μου μίλησε, μου έκανε, έχω υποψίε, έχω καχυποψίες, τι δείχνει. Ένα θάνατο κρύβει αυτό το πράγμα. Ένα εγκλωβισμό δείχνει αυτό το πράγμα. Είμαστε ανικανοποίητοι για αυτό το λόγο Γιατί προσπαθούμε να ικανοποιηθούμε από κάτι που δεν έχει αιωνιότητα μέσα του Η αμαρτία μας είναι αυτή, τι είναι η αμαρτία Ζούμε κάτι που δεν είναι αιώνιο Γιατί κάτι που δεν έχει μέσα του αλήθεια Δηλαδή τι Μα είναι δυνατόν να είναι αιώνια κάθε μια πράξη ασφαλώς Κάθε τι που κάνουμε έχει μέσα του αιωνιότητα ή όχι Δηλαδή προβαλόμενος στην αιωνιότητα αντέχει ή προβαλλόμεν στην αιώνα ότι χάνεται. Η αγάπη λοιπόν μπορεί να είναι αιώνοια, μπορεί να είναι και θάνατος. Μια σχέση, μια αγάπη, αν προβάλλεται στην αιώνα αιωνία, μπορει να ειναι και θανατος μια σχεση αντέχει, το ότι έχει ζωή είναι αλήθεια. Αν δεν αντέχει είναι θάνατος. Λοιπόν, το ένα πλαίσιο είναι αυτό, η αγάπη εχθρού. Και το δεύτερο είναι, γι' αυτό δεν αντέχουμε. Ξέρετε, αμέσως επαναστατούμε γιατί. Θέλουμε όλα με τη δύναμη να θα τα κατακτήσουμε. Ό,τι μπορεί να ελέγχεται από το νου μα. Ό,τι μπορεί να ελέγχεται από το συνέστημα στο το παραδεχόμαστε. Ό,τι υπερβαίνει μας σκανδαλίζει. Γιατί? Γιατί αυτά όλα είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Πόσο εγώ αντέχω όμω αυτά είναι δώρα κάποια άλλου και δική μου κατάκτηση. Πόσο μπορώ να δεχθώ ότι αυτά είναι δώρα του Θεού και όχι δικό μου κατόρθωμα. Δεν το αντέχω αυτό. Λοιπόν, αυτά όλα είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Ας πάρουμε μια σχέση <κυρίζει> Όσο και να προσπαθούμε Να συνενοηθούμε <κυρίζει> Όσο και να προσπαθούμε Να τη διαφυλάξουμε Όσο και να προσπαθούμε να την οικοδομήσουμε Και αδίποτε σχέση Λίγα πράγματα θα κάνουμε Αν βγάλουμε το Άγιο Πνεύμα από τη ζωή μας Αυτό που λειτουργεί Ενοποιητικά Δεν είναι η ικανότητά μου Να συνονούμε με τον άλλο Αν είναι το Άγιο Πνεύμα η ικανότητα δική μου είναι να προστατεύσω και να διαφυλάξω την ενότητα που είναι δωρο του Άγιο Πνεύματος. Δεν οικοδομώ εγώ ενότητα, εγώ διαφυλάσσω την ενότητα η ενότητα είναι δωρο του Θεού. Άρα, οποιαδήποτε σχέση, γαμική σχέση, ερωτική σχέση, φιλική σχέση, δεν είναι μια προσπάθεια συνεταιρισμού με το Άγιο Πνεύμα. Μια προσπάθεια συντροφίας εν Πνεύματι αγίου και μια σχέση δεν είναι αποκαλυπτική του Αγίου Πνεύματος και του Θεού δεν είναι σχέση. Είναι, ένα, είναι ένας θάνατος. <κυκλή> δηλαδή, έχω μια σχέση οποιασδήποτε μορφής έρχεται ένας άνθρωπος στη ζωή μου με αυτή την προοπτική να μου ιστορίσει, να μου διαγράψει αυτή την πορεία των τον Να είναι αποκαλυπτική της παρουσίας του Θεού. Και αυτό δεν είναι μια προσπάθεια πνευματοποίησης της καθημερινότητάς μου γιατί κάποιος θα πει η ηλική μου πλευρά, η σωματική μου πλευρά όχι δεν απορρίπτεται και αυτή ευλογείται μέσα στο φως της χάρη του Αγίου και αυτή αποκτά η διάσταση για τον Θεό δεν υπάρχει κάτι κακό και κάτι καλό όλα είναι ευλογημένα εφόσον δεν είναι φύλα αυτές, έχω κεντρικέ επιδιώξει. Αλλά προσπάθεια διαφλέξης τη σχέσεως. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Σιλουανός. Κανένας λέει δεν γνωρίζει από μόνος του τι είναι η αγάπη του Θεού αν δεν το διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Άρα τι λέει ότι δεν γνωρίζει κανείς την αγάπη του να διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Εμείς ακούμε, αγάπη Θεού. Και ο καθένα με τη δική του λογική φαντάζεται ένα δικό του περιεχόμενο. Ο καθένα με τι δικέ του εμπειρίες προσωπικέ τη επίγεια ζωή του, των ανθρωπίνων σχέσεων, προσπαθεί να φανταστεί την αγάπη. Δηλαδή, τι πατέρα είχα, τι μάνα είχα, τι σύντροφο είχα, τι παιδιά έχω, τι φίλου είχα. Αν ανοίγουμε με αυτή την εμπειρία, ο καθένα προβάλλει αυτόν τον λόγο σε αυτή την εμπειρία. Αυτό όμω είναι τελείω έξω από αυτή την πραγματικότητα του Θεού. Το τι είναι αγάπη Θεού, αυτό μαθαίνεται εμπνεύματι Αγίο. Αλλά το Άγιο Πνεύμα έχει αυτό το κουσούρι. Είναι έχει πολύ ευγένεια και δεν μας βιάζει. Και μας αφήνει ελεύθερους. Είναι άκρα ευγένεια, το διώχνεις και έρχεται. Το, καλεί, το καλείς και έρχεται. Το διώχνεις και φεύγει, το καλείς και έρχεται. Άρα τι προϋποθέτει η δική μου συμμετοχή. Να εξηγήσω το Άγιο Πνεύμα. Να ζητήσω το Άγιο Πνεύμα σε ποιου έρχεται το άγιο πνεύμα, Σε αυτού που ποθούν, σε αυτού που ζητούν, σε αυτού που συντρίβονται. Ποιο θα κερδίσει μια γυναίκα, ποιο θα κερδίσει ένας, έναν άντρα, Αυτό που ποθεί, αυτό που θέλει. Όχι αυτό που κάνει γλυκανάλα τα πράγματα, μεσοβέζικα, αυτό που βγάζει μέσα από την καρδιά του και διεκδικεί. Και συντρίβεται μέσα αυτή τη διεκδίκηση. Μια τέτοια σχέση μπορεί να έχει αντοχή. Αυτή είναι η σχέση με το άγιο πνεύμα. Αυτή είναι η σχέση με τον Θεό. Δεν κάθεσαι με μια εμπαθητικότητα και μια χρυαρότητα, αλλά διεκδικείς, παλεύει, βγάζει τον πόθο σου. Στην Εκκλησία μα λοιπόν η αγάπη του Θεού είναι γνωστή με το άγιο πνεύμα, γι' αυτό μιλάμε για αυτήν. Όσο έξυπνο κι αν είναι λοιπόν κανεί, όσο καλλιεργημένο κι αν είναι, όσο μεγάλη αντίληψη κι αν είναι, δεν μπορεί να μετέχει και να κατανοήσει και να γευτεί τι είναι το άγιο πνεύμα και ποια είναι η αγάπη του. Δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Η αμαρτωλή ψυχή που δεν γνωρίζει τον κύριο φοβάται τον θάνατο και νομίζει πω ο κύριο δεν θα τη συγχωρέσει στι αμαρτίε τη. Αυτό γίνεται επειδή η ψυχή δεν γνωρίζει τον κύριο και ο πόσο πολύ μα αγαπά. Αν το ήξερε αυτό ο κόσμο, κανένα δεν θα απελπιζόταν, γιατί ο κύριο όχι μόνο συγχωρεί, αλλά και χαίρεται πολύ για την επιστροφή του αμαρτωλού. Ακόμη και να πλησίασει ο θάνατο, πίστευε ακράδαντα πω μόλι παρακαλέσει, αμέσω θα λάβει την άθεση. «Ο Κύριος μας αγαπά και μας δέχεται με πραότητα, χωρίς επιτίμηση, όπως δε μάλωσε ο Ευαγγελικός Πατέρας τον Άσο το γιο, αλλά διέταξε να του δώσουν νέα φορεσιά και πολύτιμο δαχτυλίδι στο χέρι και παπούτσια στα πόδια και πρόσταξε να σφάξουν το συνδευτό μου χάρη και να διασκεδάσουν και την ανέβρεσή του. Ο, με πόση πραότητα και μακροθυμία οφείλουμε κι εμείς να διορθώνουμε τον αδελφό μας ώστε να γιορτάσει ψυχή την επιστροφή. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει αρήτως την ψυχή να αγαπά τους ανθρώπους. Να λοιπόν, τον αγαπώ τον άνθρωπο δεν είναι κατορθωμά μου. Είναι Νηδρώ το Άγιο Πνεύματος. Πού να βρω το Άγιο Πνεύμα? Στην εκκλησία. Ποια εκκλησία τους παπάδες, αυτοί είναι βρομιάριδες. Όχι εκεί. Πού, στον Χριστό, πού είναι ο Χριστός, στα μυστήρια. Ποιο μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία. Μόνο ένας άνθρωπος που Στο χριστο που ειναι ο χριστος στα μυστηρια ποιο μυστηριο τη ευχαριστια μονο ένα ανθρωπος που λαχταρα να κοινωνεί δεν κοινωνούμε, ξέρετε, μόνο το σώμα και το αιμάτιο Χριστού. Κοινωνούμε όλη την Αγία Τριάδα. Και το Άγιο Πνεύμα κοινωνούμε. Και το Άγιο Πνεύμα μας αλλάζει τα φώτα. Και το Άγιο Πνεύμα μας δίνει δύναμη να αγαπούμε. Μας δίνει να συγχωρούμε. Μας αλλοιώνει. Μας αλλάζει την καρδιά. Εφόσον, λοιπόν, έχουμε τέτοιο Άγιο Πνεύμα και τέτοιο παράδειγμα, τι κάνουμε. Δέστε ότι το δόγμα, το δίωμα προβάλλεται στην καθημερινή μας ζωή. Λοιπόν, έρχεται κάποιο και σου λέει ο ψυχολόγο, κοίταξε για να βοηθήσει τον άλλο, μίλα του με καλό τρόπο. Εφάροντα μια τεχνική, έχουμε άλλο ψυχολόγο, που μα τα μαθαίνει αλλιώ. Όχι μόνο με το νου, όλη μα την ύπαρξη των Θεών. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο λάβει πήραν αυτή τη αγάπη του Θεού, τι κάνει, αυτό του γίνεται πραγματικότητα. Με πόση πραότητα και μακροθυμία οφείλουμε και εμεί να διορθώνουμε του αδελφού μα, ώστε να γιορτάζει ψυχή την επιστροφή του. Με πραότητα και μακροθυμία. Μα εγώ νευριάζω. Με εγώ τσατίζομαι. Δεν έχω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, του φίλου μου, και θέλω να του αλλάξω. Όταν λοιπόν υπάρχει ένταση, όταν υπάρχει άγχο, όταν υπάρχει οργή, όταν υπάρχει θυμό, όταν υπάρχει διάθεση να διδάξουμε τον άλλον, να αρχίσουμε τα κηρύγματα και του ελέγχου, δεν φέρουμε το πνεύμα του Θεού. Βλέπουμε, φέρουμε την παλαβωμάρα του μυαλού μα και την αγωνία τη καρδιά μα. Δεν είναι αυτό Θεό. Δεν υπάρχει εδώ Θεό. Λοιπόν, από τι συμπεριφορέ μα. Δηλαδή, κάποιο θα πει: Επειδή λέει ο Χριστό να έχουμε πραότητα και εγώ δεν έχω πραότητα, είμαι αμαρτόλο. Δεν, για, δεν είσαι αμαρτόλο για αυτόν τον λόγο. Είσαι αμαρτόλο γιατί δεν γεύεσαι την αγάπη του Θεού. Δηλαδή, το να είμαι άγριο, το να είμαι επιθετικό, το να τσατίζομαι, το να θέλω να αλλάξω τον άλλο, δεν, δεν είναι αυτή η αμαρτία μου. Αυτό είναι το σύμπτωμά μου. Είναι το αποτέλεσμα μια άλισμα αμαρτία, που είναι η ουσία τη αμαρτία. Το ότι δεν γεύομαι την αγα... χαρά του Θεού. Δεν γεύομαι την αγάπη του Θεού. Ποια είναι η αμαρτία? Να μην έχω χαρά. Να μην έχω ζωή. Να μην έχω ζωντάνια. Να μην έχω αγάπη. Να μην έχω αποθέματα πλούτου μέσα μου. Αυτή είναι η αμαρτία. Δεν είναι η αμαρτία μια παράβαση μια εντολή. Αυτά είναι για τα κατηχητικά. Αυτά είναι για τους νόμους του νόμου του συστήματο του κράτου. Για το πνεύμα του Θεού είναι αλλιώ. Υπάρχει ελευθερία τη σχέση. Υπάρχει ελευθερία. Του προσώπου που ξέρει να αναγνωρίζει, που ξέρει να δέχεται, που ξέρει να συμφιλιώνεται, που ξέρει να κοινωνεί, που ξέρει να συμφιλιώνεται. Όταν λοιπόν χαθεί αυτό το πνεύμα, όταν λοιπόν ο κόσμο χάσει αυτή τη διάσταση ζωής ζωή, η Εκκλησία γίνεται σωματείο ίδρυμα με κανόνε, με, με νόμου. Οι άνθρωποι χωρίζονται καλού και κακού. Τα κράτη γίνονται εξουσίε που θέλουν να σώσουν του ανθρώπου με τον νόμο, με τη βία. Και εμεί έχουμε άλλο κράτο που θέλουμε να νικήσουμε τη βία με άλλη βία. Και γινόμαστε νεκροί και μέσα μας κρύβεται ένας θάνατος ότι δεν έχουμε καρδιά δεν έχουμε αγάπη, δεν έχουμε αυτή την αγάπη Νείει παρακάτω ο ο Κύριος αγαπά όλους περισσότερο όσους τον αναζητούν είδατε πόσο σημαντικό είναι η αναζήτηση άνθρωπος που είναι βολεμένος δεν είναι αγαπητός προς τον Θεό κατά κάποιον τρόπο ποιον αγαπά ο Θεός αυτόν που ανακατεύει τα σύμπαντα για να βρει την αλήθεια. Που μέσα στην πορεία του μπορεί να αρνηθεί τον Θεό. Δεν τον ενδιαφέρει τον Θεό αυτό. Δεν έχει τέτοιες, τέτοια κόμπλεξ ο Θεός. Τον ενδιαφέρει αν η ψυχή τιμά την ύπαρξή της. Δηλαδή αναζητεί. Αναζητεί την αλήθεια. Καλύτερο άνθρωπος να μαρτάνει, να μαρτάνει πολύ, να κάνει εγκλήματα, αλλά μέσα του να έχει την φλόγα της αναζήτησης. Πάρα να είναι ένα συνηθισμένο άνθρωπο, βολεμένο, με του φίλου να περνά καλά, να διασκεδάζει, ε, και να βολεύεται σε έναν παπά που θα τον εξομολογήσει, θα είναι και λίγο μάγκα ο παπά, θα δώσει και μια κατεύθυνση, θα είμαστε βολεμένοι, και ξέρετε, είναι έξυπνοι αυτοί που θα μα πει, θα κοινωνήσουμε και λίγο, θα νιώσουμε και καλά παιδάκια, τηρούμε και τι ελληνοχριστιανικέ παραδόσεις μα, θα βρούμε και μια γυναικούλα παντρευτούμε και θα πάμε και στον παράδεισο μετά. <ΣΣΣ> και το παραμύθι τελείωσε. Και είναι παραμύθι γιατί δεν πιστεύω όλα αυτά είναι θάνατος. Όταν λειτουργούμε με τέτοιον ιδιωτικών, κλειστών τρόπων είναι δυνατόν να συγχωρώ κάποιον μου με αδική. Έχω την δύναμη να συγχωρέσω κάποιον με αδική. Αν έχω τη μανγκιά να ρισκάρω στη ζωή μου. Να ρισκάρω τον εφησυχασμό μου. Ένας τέτοιο άνθρωπος λοιπόν που παλεύει αναζητώντας την Αλήθεια, ρήψο κινδυνεύοντα την ησυχία του, του φαίνεται ασήματο να τον αδικούν. Έχει άλλον βαθύτερον πόνων. Έχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα που τον πιλατεύει. Και δεν νοιάζεται τώρα αν του αδικήσαν στο Α ή στο Β πράγμα. Του εμέ φιλούντας αγαπώ, λέει ο Κύριος. οι δε εμέ ζητούν τη ευρύ σε χάρη. Με αυτήν η ζωή είναι εύκολη. Τότε η ψυχή μεγαλίαση λέγει: Ο κύριο μου, εγώ δούλω σώ. Σε αυτέ τι λέξει περιέχεται η μεγάλη χαρά. Αν είναι δικό μα ο κύριο, τότε τα πάντα είναι δικά μα. Πόσο πλούσιοι είμαστε. Ο κύριο δίνει στου εκλεκτού του τόσο μεγάλη χάρη, ώστε αυτοί να περικλείουμε την αγάπη του σε όλη τη γη, όλο τον κόσμο. Και η ψυχή του φλέγεται από τον πόθο να σωθούν όλοι και να δουν την όξα του κυρίου. Για φανταστείτε ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που ζουν έτσι τα πράγματα. Δέστε, ο κύριο δίνει στου εκλεκτού του. Τόσο μεγάλη χάρη, ώστε αυτοί που να περικλίνουν με την αγάπη του όλη τη γη. Με την αγάπη του περικλίνουν όλη τη γη. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Εμεί που δεν μπορούμε, να, ούτε, ούτε το σπίτι μα δεν μπορούμε να καλλιάσουμε. Και μα φαίνεται κόλαση. Όλο τον κόσμο. Και η ψυχή του φλέγεται από τον πόθο να σωθούν όλοι και να δουν το όξιο του κυρίου. Κάτσε τώρα. Τι φλέγεται από τον πόθο να σωθούν όλοι. Εμεί φλεγόμεθα από την αγωνία αν θα τελειώσει η οικονομική κρίση. Και αν θα αποκατασταθούν οι μισθοί μας. Και θα μπορούν να πληρώνουν το δάνειό μα. Τι τώρα, τι αγωνίες είναι αυτές, τι υπαλάβωσε ο κόσμος, αυτός είναι για ψυχίατρο. Άκου λέει, να φλέγεται από το πόθο να σωθούν οι άνθρωποι και ενώ την δόξα του Κύριου. Τι πόθο είναι αυτή. Αυτό δείχνει όμως ποιος έχει καρδιά και ποιος έχει σάρκα μόνο. Ποιο είναι πρόσωπο και ποιο είναι αντικείμενο. Λοιπόν, αν κανείς... Είναι μόνο σάρκα και άλλο είναι πρόσωπο. Πώ θα κρίνουν τη ζωή του, Πώ μπορούν να συνεννοηθούν και να διαλεχθούν τέτοιοι άνθρωποι, Ο ένα που έχει αυτή τη λογική, τη σαρκική σκέψη, Και ένα άλλο που έχει ελευθερωθεί και έγινε πνεύμα, Έγινε δηλαδή συγγνώμη, πρόσωπο. Λοιπόν, πώ μπορεί λόγος να γίνει, Τι κοινό λόγο να υπάρχει, Τι συνεννόηση. Σε αυτή την περίπτωση, Σιωπά προσεύχαισε. Και περιμένεις και δεν κρίνεις και δεν ελέγχεις μεταφέρει ζωή Οι άνθρωποι δεν θέλουν κουβέντες Δεν θέλουν λόγια Πιο πολύ θέλουν την σιωπή που λέει πολλά Τη σιωπή που μεταφέρει αποδοχή Την σιωπή που είναι αγκάλιασμα Τη σιωπή που είναι συγχώρεση Τη σιωπή που είναι ελευθερία Αυτό θέλει ο κόσμος Κουραστήκαμε από τις θεωρίες Τις νεοτεριστικές και τις μετανεοτεριστικές. Κουραστήκαμε από τα κηρύγματα, τα συντηρητικά και τα φιλελεύθερα. Εμείς έχουμε ανάγκη ζωή. Ανθρώπους που φέρουν πνεύμα, που φέρουν το πνεύμα του Θεού. Ανθρώπους που είναι ζωντανοί. Ανθρώπους που τρώνε και νιώθεις ότι ό,τι και να τρώει γίνεται Χριστός. Ανθρώπους που κάνουν τα πιο απλά πράγματα καθημερινά και νιώθεις ότι μέσα τους έχουν και παντού τον Θεό. Λέει κάπου αλλού ο Άγιος Σιλειωνός. Κάποιος αδερφός λέει μου δηγήθηκε πως κάποτε όταν ήταν σοβαρά άρρωστος η μητέρα του είπε στον πατέρα του. Πόσο υποφέρει ο μικρός μας. Ευχαρίστως θα δεχόμουν να γίνω κομμάτια. Αν έτσι μπορούσα να τον βοηθήσω και να λαφρώσω τον πόνο του. Τέτοια είναι αγάπη του Κυρίου για τον άνθρωπο. Ο ίδιος είπε μίζω να αυτής αγάπη ουδής έχει ή να τη την ψυχή να αυτούθει υπέρ των αυτού. Ο κύριο συμπόνεσε τόσους ανθρώπου που θέλησε να πάθει για χάρη του, όπω η μητέρα και ακόμη περισσότερο. Κανένα όμω δεν μπορεί να εννοήσει αυτή τη μεγάλη αγάπη χωρί την χάρη του αγιοπνεύματο. Η γραφή μιλάει για αυτήν, μα η γραφή δεν κατανοείται διανοητικά, γιατί και στη γραφή μιλάει το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Τά λοιπόν, αυτό ο λόγο τη αγάπη του Θεού, λε, μα ακούμε, μα λέει ότι μα αγαπάει ο Θεός. δεν λέει τίποτα σε εμά, Α δεν το βιώσουμε προσωπικά. Δεν το καταλάβει το μυαλό μα. Και αυτό είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος και το δώρο του Αγίου Πνεύματος ξέρετε που ευδοκιμεί στους συντετριμμένους, στους αποτυχημένου, στους χαζούς, στους μωρούς, στους ανάπηρους, αυτούς που πάψαν να πιστεύουν στον εαυτό τους και σε αυτή τη ζωή. Σε αυτού που είναι το βδέληγμα του κόσμου τούτου, σε αυτού που εξαφανίστηκαν από αυτόν τον κόσμο. Που ζουν ησυχαστικά Δηλαδή σιωπηλά Δηλαδή λειτουργικά Γιατί δεν υπάρχει πιο ησυχαστικό γεγονός από τη Θεία Λειτουργία Γιατί Γιατί είναι ησυχαστικό η Θεία Λειτουργία Τι είναι η ησυχία Τι είναι η παρθενία Είναι το να ξεντηθώ την ψεύτικο Και να παραδεχθώ μόνο ένα ποχανάγκι Στη Θεία Λειτουργία λοιπόν απογυμνώνε Σε πάσα βιωτική μέρη Είσαι εσύ και ο Θεός Ησυχάζοντα πάντα Υπάρχει Συγησάτο πάσα σάρξ βρωτία Καταπάβουν τα πάντα Και βλέπεις ότι ένα πράγμα μένει στον κόσμο Ο Χριστός Και είσαι εσύ και ο Χριστός Και εκεί δεν είσαι μόνο εσύ Αλλά ο Χριστός είναι τα πάντα Και τότε γνωρίζει δια τον Χριστό τον κάθε άνθρωπο Τότε σου δίνει άλλο πνεύμα Και άλλα μάτια ο Χριστός να δεις τον κάθε άνθρωπο Σε αυτό λοιπόν τον χώρο Σε αυτό το πνεύμα αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα Δίνει ζωή στον άνθρωπο και δίνει άλλη νόηση, άλλη λογική, άλλες αισθήσεις, άλλη αντίληψη. Όσο και να πιάσεις, να ανοίξεις την καρδιά του ανθρώπου, την καρδιά μας, το νου μας, για να βάλεις αυτά μέσα δεν χωράνε, δεν αντέχονται. Χρειάζεται να γίνουν φυσικά. Λέει, ταπεινώ σου και αγάπα την αλήθεια και ο Κύριος Εξάπαντος θα σου δώσει να το γνωρίσεις με το Άγιο Πνεύμα. Και τότε θα γνωρίσεις με την πύρα σου τι είναι η αγάπη του Θεού και τι αγάπη του ανθρώπου. Τότε ξεχωρίζει ο άνθρωπος και διακρίνει τα όρια της ανθρώπινης αγάπης και τα όρια της Θείας αγάπης. Λοιπόν, σου λέει και αγάπα την αλήθεια. Και ο Κύριος Εξάπαντος θα σου δώσει να κοντώσεις μετά το Άγιο Πνεύμα. Ταπεινώσου όχι να λέω ότι η αμαρτώλωση είμαι και γίνεται καλαψουρίσματα. Δηλαδή, ταπεινώσου όπως ο καψούρη που ζητά τον που ταπεινώνεται σε αυτή την αναζήτηση. Τέτοια ταπεινωσία εννοεί εδώ. Και ζητάει την αλήθεια. Που διεκδικεί και κλέγεται και νιώθει την απόρριψη. Και ζητάω μας και ταπεινώνεται με σε αυτό. Δηλαδή η μεγάλη ταπείνωση που λέει δεν ζω χωρίς εσένα. Δεν ζω Θεέ μου χωρίς εσένα. Αυτό είναι η ταπείνωση. Το άλλο είναι ένα παραμύθι. Είναι η μεγαλύτερη οδοσιακοσμό εγω... με αυτή την ταπεινωσιακημία. Να κλεγόμαστε πόσο αμαρτώλοι είμαστε Και άρα με συγχωρεί ο σε μένα. Τόσο πολύ που αμάρτησα Αχ τι καλός Θεός είναι Και τώρα κι αυτό με συγχωρεί Αχ με φνιδίασε <ΣΣΣ> Τυχαίο δεν νομίζω <ΣΣΣ> Αυτό κρύβει την απάτη μας Την ψευτιά μας, την υποκρισία μας Δηλαδή τι Γκρεμίζεται μέσα μας η εικόνα μας Γι' αυτό ταλαιπωρούμεθα Και προβάλλουμε την εικόνα Του εαυτού μας τον Θεό αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Ταπεινό σου και την ταινήθηκε. κύριο εξάπαντος θα σου το γνωρίσει ποιος είναι. Ψυχή που γνώρισε τον Κύριο και την αγκαλία σύγκοντά Του δεν επιθυμεί πια τίποτα στη γη και δεν προσκολλάται σε τίποτα γήινο. Κι αν <και> τη σε πρότειναν βασιλεία δεν θα τη δεχότανε. Γιατί η αγάπη του Χριστίνου τόσο και προξύνει τέτοια χαρά και αγαλεία στη ψυχή που η βασιλική ζωή δεν μπορεί πια να την ικανοποιήσει. Αυτό πάλι ένα ας τη της μα. μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γνωρίζει τον Κύριο και αγαλιάζεται η ψυχή του δεν είναι την επιθύμη τίποτα στη γεμπροσκολάτια. Εμείς έχουμε προσκολήσεις. Είμαστε προσκολλημένοι, Έχουμε τέτοιες εξαρτήσει. Αυτό δείχνει πόσο μέσα μα λειτουργεί χαρά του Θεού. Αν υπάρχει σβήνουν αυτά. Μα κάποιος θα πει και εγώ θα χαρήσω τη ζωή μου. Μα θα τη ζήσω τη ζωή μου. Θα τα χαρώ αυτά τα πράγματα. Αλλά θα τα χαρώ πραγματικά. Όχι ψευδώς. Αυτά τα πράγματα της ζωής μου. Και τα γεγονότα τη ζωής μου είναι αποκαλύψεις. Μα κάποιος θα πει. Εγώ δεν έφτασα σε αυτό το μέτρο. Εγώ αγωνιώ για την καθημερινή μου πράξη. Όταν συναντώ δυσκολίες. Τι πρέπει να κάνω. Να σιωπώ. Όταν μου συμβαίνει κάτι, με αδικήσει κάποιος και έχω έναν λογισμό και έχω μια σύγκρουση μέσα μου, τι πρέπει να κάνω, να υποκριθώ τον Άγιο και να τηρώ την αγάπη τους εχθρού και να σκάσω Αυτό θα είναι ψεύτικο Γνήσια πρέπει να υπάρχει αυτό μέσα μου Δεν υπάρχει όντως η χάρη του Θεού που μελευθρώνει με από αυτή τη δυσκολία Ποιε λύσεις υπάρχουν Πρώτο, να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε την αγάπη του Θεού. Και στερείται η καρδιά μα. Και να τη ζητήσουμε. Αλλά μέχρι τότε δεν θα μιλάμε. Κάποιο μπορεί να προσεύχει και δεν μην μιλάει. Αλλά μπορεί κάποιο να μην τον αυτό το πράγμα. Τι μπορεί να κάνει, Να μιλήσει. Να πιάσει τον άνθρωπο, να του πει με καλή διάθεση το λογισμό. του. Να βρει μια λύση. Τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτό. Το κέρδο αυτή την περίπτωση δεν είναι που θα βρεθεί λύση, όχι. Κάτι είναι βέβαιος και αυτό. Πρακτικό Το σημαντικό είναι ότι θα καταλάβουμε την αδυναμία μας. Θα καταλάβουμε το πρόβλημά μας. Και μέσα από τις σχέσεις θα καταλάβουμε και τον άλλο. Και θα καταλάβουμε ότι κάποια καλά έχει, βρέπει μου, και έτσι μέσα σε αυτήν την καθημερινή διαπάλη θα ζυμωθούμε και θα μορφωθεί η αίσθηση του ποιοι είμαστε εμείς και ποιο είναι ο άλλος. Και αυτό, εάν θέλουμε, θα μας αναπτύξει και πνευματικά. Αλλιώ κινδυνεύει ο άνθρωπο μέσα στη σιωπή του να μην μιλήσει, να μην εκθέσει το πρόβλημα, να μην διαπραγματευτεί τη δυσκολία του, να κρατήσει μέσα του το πρόβλημα, να πει: Εγώ είμαι άγιο, αγαπώ τον εχθρό μου και δεν μιλάω, να ζει μία πάτη, ή ταυτόχρονα να νιώθει τέτοια καταπίεση που θα του βγει μεγαλύτερη εχθρότητα μετά <κυν> και προ τον άλλον και προ τον εαυτό του και προ τον Θεό. Και έτσι θα αισθάνει, Τι εντόλε είναι αυτέ που είναι ο Θεό, Εγώ έχω καταπλακώσει. Έχω αρρωστήσει με αυτά τα πράγματα. Έχω τέτοια αδικία, δεν το αντέχω. Δεν σου τυχεσέ ένα παπά μου, γι' αυτό το λε. Α πάθαινε αυτά που θα πάθα κι εγώ. Και εκφράζει τόσο αποθυμένο ο άνθρωπο, και είναι κρίμα. Καλύτερα να εκτεθεί ο άνθρωπο να καταλάβει πόσο κακό είναι κι ο ίδιο, πόσο εγωιστής είναι κι ο ίδιο, αν θέλει κάποτε να έχει τον εαυτό του για να το θεραπεύσει. Αλλά δεν θα είναι λύτρωση. η λύση δεν είναι αυτό το πράγμα. Αλλά θα είναι χειρότερο το να μην μιλήσει ο άνθρωπος, γιατί θα θεωρήσει και τον εαυτό του ότι είναι καλός και μάλιστα και αδικημένος. Και θα μιλάει με τον εαυτό του, θα κατακρίνει ή με τους άλλους που θα τολμάει για να κατακρίνει του τρίτους. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι. Πάτε να έρθει σε κάποια σχέση, έχετε κάποιο άνθρωπο πρόβλημα και καθίστε που λένε ότι αυτό το πρόβλημα έτσι και αδοχημενικά ανθρώπινα λες να έχω δίκαιο, αλλά όλος όμως δεν καταλαβαίνει ή δεν καταλαβαίνει. Του Το λες μία, το λες δύο, το λες τρεις. αυτό είναι εποδημένος που παίζει γιατί έτσι το βολεύουν. Τι μπορείς να κάνεις. Τι μπορείς να κάνεις. Πες μου σύ. Mm -hmm. Τι λύσεις υπάρχουν. Δεν βλέπω κάποια λύση. Μευριάλλεις, <laughs> τι μόνεις. Τι μία το μιλάς, την άλλη δεν το μιλάς. Και είσαι συμμένως και με τον Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Πρώτον, τι θέλω εγώ από αυτήν τη σχέση; Πώς βλέπω τα πράγματα; Σε ποια διάσταση; Στην πνευματική; Ή στην φυσική; Σε ποια; Σε ρεγάσει που τι σημαίνει πνευματική; Να; Όχι να μην το θέλει, μπορεί να το θέλεις Το θέλει μου, ποιο είναι το θέλο σου. Στην πνευματική διάσταση δεν είναι να μην θέλω το θέλει μου, αλλά ποιο είναι το θέλω μου. Ποιο είναι το θέλω μου. Το θέλω μου, το πνευματικό, είναι να έχω σχέση. Να σχετιστώ με τον άλλο να αποκτήσω σχέση. Η σωτηρία μου είναι η σχέση και με το θέλει με του ανθρώπου. Δεν υπάρχει παράδεισο ατομικό. Είναι να σχέση. Και άρα, εάν πραγματικά βλέπω στην βιβλωτική διάσταση, το ζήτημα είναι πώς μπορώ με αυτόν τον άνθρωπο να οικοδομήσω σχέση. <laughs> το άλλο είναι πώς να βρω το δίκαιο μου. <laughs> δηλαδή, με καταλάβει άλλο ότι έχω δίκαιο και να τα βρούμε. Άρα είναι τι θέλω. βλέπω τον να Δεν είναι σχέση αυτό. Δεν είναι σχέση αυτό. Προσπαθείς να δεις εάν υπάρχει δυνατότητα να σχεδίσεις με κάποιον άνθρωπο. Και λες, όλη η ζωή αυτό περιορίζεται, όλη η σχέση περιορίζεται σε αυτό το ζήτημα που προέκυψε. Όλη η επικοινωνία με έναν άνθρωπο είναι αυτό το σύστημα που προέκυψε. Δεν είναι, είναι ουσιαστικό. Είναι το όλο. Ουσιαστικό. Μπορώ να απτύξω άλλα. Αλλά στοιχεία της σχέσεως που θα με, με αυτό τον άνθρωπο. Ένα. Δεύτερο, προσπαθώ όσο είναι δυνατόν να εγκρεμίσω τις υποψίες και τα τύχη. Δύο. Τρίτο, προσπαθώ να καταλάβω τον άλλο ο οποίος μπορεί να έχει τις αδυναμίες του. Τα πάθη του. Δεν αγαπούμε τον απαθή. Δεν σχετιζόμαστε με τον απαθή. Σχετιζόμαστε με τον εμπαθή. Και πώς μπορώ να βρω τρόπο να έχω σχέση με αυτόν. Λοιπόν, κάποιο με αδίκηση είναι τελεσμένο. Έχω δύο επιλογές. Κόβω εγώ από μαζί του ή έχω σχέση μαζί του. Μπορεί να υπάρξει σχέση με τον άνθρωπο. Μπορεί να υπάρχει. Και ναι και όχι. Αν θέλω, θα υπάρχει. Το να έχω σχέση με κάποιο δεν είναι υπόθεση μόνο. Λέει κάποιο είναι υπόθεση και το δύο όχι. Το ενό είναι σχέση. Είναι υπόθεση του ενό. Σχέση δεν είναι κατανάγκη να λυθούν τα προβλήματα. Σχέση να τον έχω στην καρδιά μου. Και να, προσπά... και να μπορώ να κοινωνώ αυτού του ανθρώπου. Εμεί λέμε: σχέση είναι να μπορούμε να μιλούμε, να συνεννοούμαστε, θα... να λύνουμε τα προβλήματα, να μπορούμε να, είναι... να έχουμε επικοινωνούμε. Δεν είναι αυτό σχέση. Αυτό είναι ευλογία βεβαίω. Αλλά δεν είναι η σημαία μια σχέση. Μπορεί κάποιον να βρει, να μιλά μαζί του, να σε εννοεί και να μην έχει σχέση. Δηλαδή η καρδιά σου να μην ενώνεται με τον άλλο εν πνεύμα τη Αγίου. Να μην ενώνει η καρδιά μα με τον άλλο στο σώμα του Χριστού. Είναι αυτό που ξεκαθαρίζει η μα αρχή. Θέλουμε οντολογική ή ψυχολογική διάσταση. Σχέση λοιπόν δεν είναι: Πέρασα καλά με κάποιον, συνειδητοποιούμε, με καταλάβουν και τελείωσε. Σε τι επίπεδο με καταλαβαίνει, σε ποιο πλαίσιο, τη καθημερινή μα πράξη, να μην τσακωνόμαστε, τη καθημερινή μα πράξη, να μην αδικούμε, ή σε μια άλλη διάσταση που για μένα αυτό. Που με αδική είναι ο Χριστός. Και προσπαθώ να το βάλω στην καρδιά μου. Πώς προσπαθώ να βάλω στην καρδιά μου. Με τη βία δεν γίνεται. Είμαστε άνθρωποι. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο προσιτός σε μας Για να βάλουμε κάποιος στην καρδιά πώ, Πώς. Όταν καταλάβουμε και εμείς είμαστε λάθος. Ότι και εμεί κάποια άλλη λεφθα... καναμε. Κα... Κα... Δεν κάναμε αυτά, κάναμε κα... κάποια άλλα. Ότι και εμεί είμαστε πεσμένοι άνθρωποι. Κάπου αλλού έχουμε πρόβλημα εμεί. Όχι εδώ, σε κάποιο άλλο ζητήμα. Και ότι εμείς εμεί έχουμε την αναπηρία μα, τη δυσκολία μα. Έχουμε τη, τη φτώχεια μα. Έχουμε την απουσία του Θεού με στην καρδιά μα. Είμαστε θλιβοροί κι εμεί. Και τότε η καρδιά μα αρχίζει να συστέλλεται και να μην βλέπει μια υπεροχή, μια υπεροψία των άλλων και αρχίζει να το Δηλαδή η όλη άσκηση είναι, όχι βεβαίως ένα επίπεδο που λέτε να συνηθώ, να το εξηγήσω όσο είναι δυνατό, να βρω τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να έχει αποτέλεσμα, μπορεί και να μην έχει αποτέλεσμα. Το πρόβλημα μετά αρχίζει σε άλλη διάσταση να γίνεται. Πώς μπορώ αυτό τον άνθρωπο να βάλω στην καρδιά μου. Πώς μπορώ αυτόν τον άνθρωπο να τον δεχθώ, όχι ως κάτι ουδέτερο ή κάτι αδιάφορο, να τον βάλω στην καρδιά μου. Δηλαδή, όπως ποθώ, για μένα τη σωτηρία να την ποθεί και για αυτόν. Αυτό σημαίνει σχέση. Το άλλο είναι ψυχολογικό, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Δεν είναι όμω η δυσκολία εκεί. Η δυσκολία δεν έγκυται στη συνεννόηση. Η δυσκολία έγκυται πόσο ο άνθρωπο μπορεί να μπει στην καρδιά μου και για μένα είναι ο Χριστός μου. Και εδώ τίθεται ένα άλλο πρόβλημα που δείχνει ότι το οπτικό μα παιδί είναι πολύ περιορισμένο. Δηλαδή, μα αδίκησε κάποιο. Μου στερεί κάποια δικαιώματα. Με ταλαιπωρεί. Με αδική. Ωραία. Πολύ ωραία. Τι είναι όμως για μένα ζωή για να πω, για να περιγράψω και να οριοθετήσω και την αδικία. Είναι τα χρήματά μου. Ωραία. Με αδική τότε. Είναι η κούρασή μου. Ωραία. Με αδική. Είναι η ιωνιότητα. Δεν με αδική. Αυτός αδικείται Και λυπούμε. Και θέλω τη σωτηρία του. Αν τη ζωή μου τη δω, στο, γι αυτό σας είπα πριν την αρχή ότι όλα κρίνονται και η ελευθερία είναι ταυτόσημη με την αιωνιότητα. Αν η οπτική μας είναι περιορισμένη και δεν ξεπεράσει τα όρια του θανάτου και δεν αγγίξει το αιώνιο και δεν γευτεί ο άνθρωπος το αιώνιο από τώρα, τι είναι ο αιώνιο, δεν είναι ένας χρόνος το αιώνιο, είναι ζωή θεϊκή το αιώνιο. Αν από τώρα δεν έχουμε εμπειρία της αιωνιότητας, της αιωνίου ζωής, τότε... Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τι είναι άδικο και τι είναι δίκαιο. Σε ψυχολογικό επίπεδο άδικο είναι ναι, μου κλέψα χρήματα, με αδίκησε ναι, δεν είναι αυτό το άδικό. Αν δω όμως τι σημαίνει η αιωνιότητα, θα δεχόμουν αυτός που με αδίκησε να μην σωθεί. Δηλαδή να χάθει αιώνια, θα δεχόμουν. Δηλαδή, θα δεχόμουν κάποιο άνθρωπο να είναι μακριά από την αγάπη του Θεού αιωνίω, θα το άντυχε η ψυχή μου. <κυρίζει> Αλλά πού να σκεφτούμε τέτοιο πράγμα, αν η ζωή μα δεν είναι στραμμένη σε αυτή την αλήθεια. Αν η ζωή μα είναι στραμμένη μόνο στα κτήματά μα, στου τραπεζικού μα λογαριασμού, στην αναγνώριση των ανθρώπων, τότε δεν μπορούμε να εννοήσουμε αυτό το πράγμα. Τότε αποκτά απόλυτη έννοια για μα, η απόλυτη αξία η έννοια τη αδικία αυτής της μορφής και χάνεται η πραγματική αδικία και ο πραγματικός πόνος που είναι η αιώνια απώλεια του ανθρώπου αν λοιπόν εμεί πονέσαμε για αυτή μας την πορεία την προσωπική και αν πονέσαμε στην αναζήτηση αυτής της πορείας της γεύση της αιωνιότητος τότε για μας δεν μπορεί να έχει δύναμη οποιαδήποτε αδικία αυτής τη μορφής για μας τότε μα συγκλονίζει τόσο πολύ ο προσωπικός μας πόνος που αισθανόμαστε τον ίδιο πόνο και για τη σωτηρία αυτή που μας αδίκησε. Όταν ο άνθρωπος συγκλονιστεί στην αναζήτηση του Θεού και αισθανθεί τις φλόγες του Άδη να τον πνίγουν και εποθεί την σωτηρία του τότε είναι τόσο δυνατό αυτό το βίωμα που, όποιον, όπου, που η αδικία του ανθρώπου που σου έκανε δεν αντέχει μπροστά στον πόνο που έχει και για αυτόν για τη σωτηρία του. Λέει, με αδίκησε. Με πω πω κακό. Αλλά θα σωθεί αυτό ο άνθρωπο. Θυμάμαι ένα περιστατικό. Ήρθε μια γυναίκα με έπριξε πριν χρόνια για κάποιο που την αδίκησε. το αδίκησε. Δεν. Ωραία, λέει, ο Μίσης είναι ο Χρυσσούς, σαν το πρόβλημα. Τι έλα, κάνω καρκίνο να πεθάνει. Όχι, πάτερ. Ε, το, να όχι τόσο. Τόσ, ε, Δηλαδή, όταν αισθανόμαστε ότι άλλο θα πάει, θα χαθεί. Δηλαδή, θα νοιαστούμε, μας αδίκησε. Θα νοιαστούμε τι κέρδισε. Μα χάνεται ο άνθρωπο. Και ξέρετε τι σημαίνει να χαθεί ο νέο ο άνθρωπο. Όταν έχουμε εμπειρία αυτού του πράγματος θα σταθούμε στην αδικία. Γι' αυτό, όταν δεν ξυπνήσει ζωή μα αυτή τη διάσταση, είμαστε περιορισμένοι σε μια ανοησία, σε μια μικρότητα. Ναι. Στη μεθεπόμενη <coughs> Κοιτάξτε Η ανταμίβη δεν θα πει ο Χριστός Έλα να στασίζουν καλό κορίτσα Και αγάπης ο να σου δώσω ό,τι θέλεις Η ανταμοιβή είναι αυτή Ακριβώς η ίδια κοινωνία με τον Θεό Η κοινωνία με την αγάπη τη σου είναι η αμοιβή. Ναι. δεν είναι με τα γράμματα Με δεν έχει αλλά βλέπεις σαν βαγκαλιάς, με η οποία είναι αρεθνό σαν διαδικασία, Όταν λοιπόν στη διαδικασία πολέμι. έχετε σου, δεν είναι Είναι σε κάτι πρόσωπο, το του μια πάρα πολύ είναι μια εκφρόση ότι πρώτον και δεύτερον. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο παφιέσα του σκόρπτονται του σκούλου, όπω την ανάγκη, μεγάλο Το τώρα σήμερα τα μίνω για τον Γιατί, Τι το κατάλαβα, ο Ναι, ναι. πούμε. Γιατί Γιατί όταν του πούμε, Δεύτερο, νομίζω ότι δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η εκκλησία παρακολουθήνων περίοδο αγγήφθηκη βοήθεια του έθνος, βιώντας τα Θεσάφια και γίνονται το βονατικό όπρο που διέθετε, Δηλαδή η εκκλησία που αγόρασε τα βόλια το του τούπο, γιατί δεν το έκανε. Και πού να μου διαφορήσετε. Δεν είναι η αγκρότητας Δεν είναι, η αγκρότητα, είναι, η αγκρότητα, είναι η αγκρότητα. Γιατί το θέσατε και νομίζω ότι δεν το αναλύσατε. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν είχαμε πει και από την αρχή ότι μας ενδιαφέρει πιο πολύ σε προσωπικό επίπεδο η έννοια της εχθρότητο. Και είπα το παράδειγμα, όταν μιλούμε για αγάπηρου εχθρού, αμέσω καταφεύγουμε στο γενικό και στο αόριστο για να αποφύγουν την προσωπική μα ευθύνη. Αυτό είναι καταληπτικό. Ένα Δεύτερο. Ε, το ερώτημα δεν είναι τι θα κάνω όταν με πει ο Τούρκο, αλλά το, το ερώτημα πάει πολύ περισσότερο. Γιατί υπάρχει πόλεμο, Γιατί υπάρχει πόλεμο, Και γιατί συνέβη. Είναι... Συγγνώμη. Δηλαδή το να συμβεί ένα πόλεμο συνέβη γιατί ο άλλο απλό είναι επεκτατικό, ή φταίω κι εγώ σε κάτι. Και είπαμε ότι τα προβλήματα δεν είναι μόνο εξωτερικα, και πνευματικά. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο εργάτης με τον εργοδότη, ο, ο συνάδελφος, ο άντρας καθημερινά έχουν καθημερινό πόλεμο στη σχέση τους και όλη η κοινωνία βοά από έναν πόλεμο, κάποια στιγμή αυτό θα εξωτερικευθεί και με αυτή τη μορφή. Όπω δηλαδή κάποιο που έχει ψυχολικά προβλήματα έντονα κάποτε σωματοποιούνται και βγαίνει και στο σώμα κατά αυτήν πιστεύουμε όσο είμαι μακριά από τον Θεό και ζει ο άνθρωπος την φιλαυτία του όλες του οι σχέσεις ένας και μια σύγκρουση σε κάθε πεδίο και πλαίσιο και κάποια στιγμή αυτό επηρεάζει την ατμόσφαιρα, την πνευματική και την ηλική και ελκύουμε εχθρότητε, ελκύουμε συγκρούσεις όπως ο άγριος άνθρωπος ε, ε, ε, ελκύει την αγριότητα και ο Άγιος την πραγότητα Μα αυτοί να πιστεύουμε ότι η λύση μας πριν φτάσουμε σε αυτό είναι να αποτρέψουμε τον πόλεμο και ο πόλεμος αποτρέπεται με την αλλαγή μας και τη μετάνια μας. Όσο και να ακούγεται αυτό ορθολογικόν και αντί ιστορικόν εμείς πιστεύουμε σε αυτήν την παράλογη υπερβατική λογική ότι όσο ο άνθρωπος ζει μέσα στον πόλεμο στην καρδιά του, αυτό θα βγει και έξω αν λοιπόν εμείς είχαμε αγιότητα βίου, θα λιώναμε τα πράγματα διαφορετικά και πιστεύουμε πως, ναι έγινε αυτός ο πόλεμος και αυτή η σύγκρουση το τι είναι σωστό ή όχι, δεν το γνωρίζουμε, μόνο ο Θεός αλλά νομίζομαι πως υπήρχε κι άλλη λύση η αγιότητα. Δηλαδή, τον εχθρό να τον κάνουμε αρνάκι και να τον κάνουμε χριστιανό. Δεν είχαμε αυτή την αγιότητα. Και εξαιτία αυτή τη πτώσης μας, είχαμε αυτή τη μορφή άμυνας και σύγκρουσης. Αλλά είναι πτώση ό,τι και να λέμε. Είναι φόνος ό,τι και να λέμε. Έστω και αμυντικός. Γιατί ήταν η αδυναμία μας, όχι αρετή μας. Δεν είχαμε αγιότητα. Θα μπορούσαμε να τον αλλάξουμε αυτό. Και να λέμε... Τι ευλογία! Έρχεται αυτό κοντά μου να του δείξω το Χριστό, να του αλλάξω τα φώτα. Πώ οι μάρτυρέ μα, τι ήταν οι μάρτυρε, τι όπλα είχαν οι μάρτυρε μα, Δεν είχα διωγμού, δέκειου, διοκλιτιανού, νέρονες Τι οπλοστάσιο είχαν οι Απόστολοι, τι οπλοστάσιο είναι οι Χαριαγωγοί μα, Ποιο κυριάρχησε στην Οικουμένη, Ο Χριστό. Γιατί, τι όπλα είχαν, την Αγιότητα, το Άγιο Πνεύμα. Όταν δεν έχουμε το Άγιο Πνεύμα, θέλουμε το όπλο. Είναι πτώση μα όμω, να λέμε. Μην αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια του Χριστού. Αν θέλουμε να τα δούμε διαφορετικά, διαφορετικά. Αλλά ή πιστεύουμε στον Χριστό για να αυτή τη λογική, ή όχι. Λοιπόν, πόσοι οι Apostoli άλλαξαν όλη την οικουμένη και έκαναν τον κόσμο αρνάκια. Είχαν όπλα, είχαν αγιότητα. Είχαν το μέγιστο όπλο, το άγιο πνεύμα. Όταν δεν έχουμε εμεί και έχουμε τη λογική μα και τη σάρκα μα, ασφαλώ νομιμοποιείται αυτού του είδου η άμυνα. Αυτή η ιστορική άμυνα. Αλλά είναι πτώση. Για τον Χριστό. Για τα κοσμικά δίκαια, όχι. Είναι δίκαιο, Σύμφωνη. Για το κοσμικό μέτρο είναι δίκαιο. Για το πνεύμα του Χριστού, ε, δεν είναι δίκιο. Υπήρχε και άλλη λύση. Είναι η πτώση μας όμως. Πρέπει να το παραδεχθούμε. Πάτε, να ναι. Ε, εάν κάποιος, ε, σύμφωνα με τον τρόπο που μας αναλύσατε προσπαθήσει να δείξει αγάπη στο, σε, σε κάποιον άλλον άνθρωπο, το, με τον οποίο διαφωνεί, και μέσα του, από αυτόν τον τρόπο που μα αναλύσατε, όντω ειρηνεύσει και ε, έχει αγγίξει δηλαδή αυτό το, το στοιχείο στο που θέλουμε, το να δείξουμε την αγάπη στον εχθρό. Ο άλλο όμω, που δεν έχει αυτά τα κριτήρια τα ίδια, μπορεί να μην ειρηνεύει καθόλου και να επιμένει κιόλας ότι δεν έχει λύπη το θέμα. Δηλαδή, εσεί είπατε ας πούμε, ότι είναι το σημαντικό να χτίσουμε μια σχέση και όχι τόσο. Σπά... Σχέση, σου επαναλαμβάνω, όχι να μιλώ με κάποιον, μπορεί να μην στρινούμε. Σχέση με την βάλω στην καρδιά μου. Όχι να έχω σχέση καθημερινή. Μπορεί να μην είναι εφικτό αυτό. Όλο να έχει την παλαβωμάρ το μην καταλαβαίνει. Σχέση αυτού του είδου. Να βρω τρόπο που να το βάλω στην καρδιά μου. Αυτό σημαίνει σχέση. Και κάποτε μπορεί να γίνει και πραγματικότητα εξωτερική αυτό. πώ αντιλαμβάνετε εκ το πάνε. Δεν χρειάζεται να το αντιληφθεί. Δεν χρειάζεται να το αντιληφθεί. Εσύ να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν χρειάζεται αυτό να το αντιληφθεί. Αλλά κάποια στιγμή πιστεύω οι κεραίε του ανθρώπου, όταν εγνήσει η αγάπη, το αντιλαμβάνετε. Δεν είναι και στο φίλο μας που είπε προηγουμένως. Γιατί η Εκκλησία, λέει, έδωσε όπλα και ευλόγησε. Γιατί η Εκκλησία αντιλαμβάνεται την αδυναμία του ανθρώπου και δεν την περιφρονεί. Δηλαδή, η Εκκλησία σου λέει τόσο είσαι άγιος, δεν είναι ευλογιμνό. Δεν είσαι, μπορείς τόσο. Και αυτό που είσαι το ανέχομαι και το ευλογώ. Και σε στηρίζω. Ναι. Δεν ευλογεί τον πόλεμο. Ευλογή του ανθρώπου είναι παρεξηγημένο. Δεν ευλογεί τον πόλεμο. Ευλογή του ανθρώπου που πολεμούν να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όχι να σκοτώσουν να είναι, υπάρχει το πιο σωστό αποτέλεσμα. Όσο είναι δυνατό. Με αυτή την έννοια. Συγγνώμη. <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> δεν υπάρχει αλήθεια. Αφού έχει αυτή τη δυναμία, τι να κάνει. Ευλογεί για να υπάρχει το λιγότερο καλό, το λιγότερο κακό. Όχι, δεν ευλογεί τον πόλεμο. Ευλογεί για να υπάρχει το λιγότερο κακό. Αυτή είναι η ευλογία όχι να σκοτωνόμαστε και ευλογούμε το σκοτωμό Και δεύτερο πρέπει να ξέρουμε όλοι ξεκάθαρα Ότι στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρουσιάστηκε μία αίρεση Ο εθνοφιλετισμός είναι αίρεση Οι εθνικές εκκλησίες είναι αίρεση Το ξεκαθαρίσουμε αυτό Ότι μπαίνει και καπελώνει η έννοια του έθνους, την πίστη, μάλλον είναι δυνατόν. Η έννοια που ισχύει για την Ορθόδοξη είναι η οικουμένη. Όχι ο περιορισμός σε κάποια σύνορα, σε κάποια όρια. Καταρχήν έξω από την Εκκλησία, στα σύνορα. Είναι η οικουμένη η Εκκλησία. Και οι, οι εθνικές εκκλησίες που παρουσιάστηκε ιδίως στον χώρο των ορθοδόξων είναι μια αίρεση. Τέλος, ωραίος, πέρασε η ώρα Μαστουρ, για μένα, να σας μια πρώτη μέρα. Έχουμε και άλλα την επόμενη φορά Να είστε καλά Διευχόν τον Αγίου Πατέρον ημών Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ημών, Ελέησον και σώσον ημάς